Κεφάλων ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 726, στήχη 1-10 Πώς οι κήρυκες του Ευαγγελίου εκτελούν τη διακονία των 1. Συνεργαζόμενοι δέ με τον Θεόν εις το έργο αυτό της συμφιλιώσεως και της καταλαγής των ανθρώπων σας παρακαλούμε να δείξετε με τη διαγωγή σας ότι δεν εδέχθετε ματέος και ανωφελός την χάρη του Θεού 2. Μην νομίζετε δε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει τους αντιπροσώπους του να σας παρακαλούν. Όχι, διότι λέγει η Γραφή «Ις καιρών κατάλληλον, εις τον οποίο ο Θεός δεικνύει τα ελαίη του και τα σευνία του, σε επίκουσα και η ημέρα που δίδεται η σωτηρία, σε βοήθησα. Ιδού τώρα είναι καιρός κατάλληλος, Ιδού τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». 3. Και τώρα σας παρακαλούμεν εμείς χωρίς να δίδομεν καμία αναφορμή σκανδάλου εις τίποτε, για να μην κατηγορηθεί στο ελάχιστον η διακονία του κηρύγματος. 4. Αλλά του αντίον με κάθε τι, συσταίνομεν και αποδεικνύομεν τους εαυτούς μας, σαν αληθινή του Θεού διάκονη. Συσταίνομεν δηλαδή τους εαυτούς μας με υπομονήν πολλήν, με θλίψεις, με ανάγκας, με στενοχωρία. 5. Με δαρμούς και μαστιγώσεις που πληγώνουν το σώμα μας, με φυλακίσεις, με καταδιώξεις που δεν μας αφήνουν να πουθενά, με κόπους, με αγριπνίας, με στερήσεις φαγητού, Έξι, με καθαρότητα από κάθε αμαρτίαν, με γνώση της αληθείας, με μακροθυμίαν, με καλοσύνην, με αγιασμόν και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με αγάπην πραγματικήν και ελευθέραν από υποκρισίαν. 7. Με λόγων, εις των οποίων η αλήθεια, με δύναμη Θεού με τα όπλα τα επιθετικά που είναι κατάλληλα για την επιβολή τη δικαιοσύνη και ομοιάζουν προ αυτά που οι μαχόμενοι στρατιώτε φέρουν στη δεξιά του χείρα, καθώ και με τα όπλα τα αμυντικά που ομοιάζουν προ τα επί της αριστεράς χειρό φερόμενα. Είμαι θα δηλαδή πάνωπλη και για να υπερασπιστώμενη τη δικαιοσύνη και αλήθεια, και για να δημιουργήσουμε τον θρίαμβο τη. 8. «Αποδεικνύωμεν ποιήμεθα με την δόξαν που μας αποδίδουν οι πιστεύοντες στο Ευαγγέλιο και με την ατιμίαν εκ μέρου των απίστων, με την δυσφήμιση εκ μέρου των συκοφαντών μας και με την καλήν φήμιν και τους επένους εκ μέρου των πιστών. Εμφανιζόμεθα ως απατεώνες από τους εχθρούς του Ευαγγελίου και ως ειλικρινείς από τους οπαδούς του». «Ενέα, Ω άγνωστη λόγω τη κατακόσμων ασημότητός μας και ως πολύ γ ως κινδυνεύοντε να αποθάνομαι, και όμω ειδού, ζώμεν, ω άνθρωποι που παιδαγωγούμεθα από τον Θεό με βαριτάτα δοκιμασία, αλλά δεν θανατωνόμεθα. 10. Λόγω των δοκιμασιών μα, αυτών μα νομίζουν βυθισμένου ει λύπη, εμεί όμω πάντοτε χαίρομεν. Θεωρούμεθα ω πτωχοί, εμεί όμω κάνουμε πολλού πλουσίου με πνευματικού και ουρανίου θησαυρού. Παρουσιαζόμεθα σαν να μην έχουμε τίποτε. Κι όμως κατέχομεν όλα.